Oops, I did it again yeah, yeah, yeah, yeah. yeah, yeah, yeah, yeah. ό,τι αφορά την οικονομία Η χώρα συνεχίζει με προσεκτικά βήματα Την πορεία για την νέα κανονικότητα Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία Μένουμε ταπί. I think I did it again I made you believe We are more than just friends μένουμε τα π. Oh like Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία μένουμε τα και όχι ψύχρεμοι είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος από την ενημέρωση που έκανε χθε τους δημοσιογράφους εκεί λοιπόν όπως ακούσατε σύμφωνα πάντα με τα τελευταία στοιχεία είναι πολύ φρέσκα στοιχεία μένουμε τα ποι τόσο απλά τόσο ωραία αυτό συνέβαινε πάντα στην Ελλάδα για μεγάλες κατηγορίες του πληθυσμού Όμω τώρα το έχει καταγραφεί έχει καταγραφεί έχει μπει σύμφωνα με τα στοιχεία στα δεδομένα μας. Και έτσι λοιπόν το επικαλέστηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και είπε ότι μένουμε τα ποιή. Νομίζω αυτό μας ενώνει, μας οδηγεί. Είναι μια φράση που καλύπτει σχεδόν το σύνολο του ελληνικού λαού, το 95% άντε. Οπότε είναι μια καλή κατάσταση να ακούς τον κυβερνητικό σου εκπρόσωπο που εκπροσωπεί την κυβέρνηση, να διαπιστώνει αυτό που... Συνέβη. αυτό που ακούσαμε ήταν μοντάζ. Προφανώ δεν θα έλεγε ποτέ. Το λέω για έναν Κροατή που προχτέ ρωτούσε τι είναι αλήθεια, τι είναι ψέμα από αυτά που μεταδίδουμε εδώ. Είναι μοντάζ. Ποτέ δεν θα έλεγε κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι μένουμε τα πί. Είναι μια χαριτομενιά. Αυτό όμω που ακολουθεί δεν είναι καθόλου μοντάζ. Το είπε έτσι ακριβώ. Από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η πρωτόγνωρη κρίση τη πανδημία του κορονοϊού, πρώτο μας μέλημα ήταν ο κόσμο τη εργασία. Γιατί νοιαζόμαστε. Μιαζόμαστε για του εργαζόμενου. Μιαζόμαστε για τι οικογένειέ του. Μιαζόμαστε να είναι στη θέση του για να συμμετέχουν στην επανεκκίνηση τη οικονομία και τα ωφέλη του. So Μιαζόμαστε για του εργαζόμενου. Αχ, θα ξεσκίσω τα πουλικά μου. Oh, baby, baby, oops, I did it again. I played with your heart. Lost in the game. Μιαζόμαστε για του εργαζόμενου. Αχού θα τραβήξω τι κοτσίδε μου. Oh, baby, baby, oops, think I'm in love. Μιαζόμαστε για τι οικογένειέ του. Βεσμοφύλακα, πάρε με μέσα. Μιαζόμαστε να είναι στη θέση του. Οι εργαζόμενοι αρκεί να μην διεκδικούνε, Να μην βγαίνουν στους δρόμους Να μην έχουν απαιτήσει, Να μην θέλουν καλύτερους μισθούς Καλύτερες συνθήκες Καλύτερη περίθαλψη, παιδεία Και όλα τα άλλα Δεν θέλει τίποτα από όλα αυτά Τους θέλει στην θέση τους Και όπως το ακούσατε Κανονικά το είπε, έτσι ακριβώς Νοιάζεται για του, και όλη η κυβέρνηση βέβαια, για του εργαζόμενους και για τις οικογένειές τους Κάτι αντίστοιχο είπε και ο Πρωθυπουργό νωρίτερα στην Βουλή. Μια που είπαμε Βουλή, πάμε να ακούσουμε πως τα είπε έξω από τα δόντια, πολύ σταράτα, ο Κώστας Ζουράρη. Τώρα θα έρθω για ορισμένα αυτά τα κεκεραμευμένα, και τα δικά μου, ε, τα εξή. Χοκ Κένσεο, ετπρετέρεα, όμω, προjektούρα. Er Belenda Est Er Μόνο με πόλεμο ξεκαθάρισε το οποίο Μόνο με πόλεμο ξεκαθάρισε το οποίο Και εδώ λοιπόν μετά τα... Πολύ σαφή και καθαρά που είπε ο Κώστας Ζουράρης, πάντα από το βήμα τη Βουλή. Ακούμε τον ε, επίση αρχηγό, ο Βάρο και αυτό, αρχηγό κόμματο. Είναι τον έστειλε και ο ελληνικό λαό, ο Κυριάκο Οβελόπουλο, τελοπόν, να λέει τι ακριβώς πρέπει να γίνει εδώ που έχουμε φτάσει με την Τουρκία. Ακούμε το πλήρες κείμενο. Φέρετε την άποψή μου, έτσι όπω να στην Μόνο με πόλεμο ξεκαθάριζε Δεν με ποτάλο. Μόνο με πόλεμο. Τέλος to my just so Μόνο με πόλεμο ξεκαθάρισε το βίο. Μόνο με πόλεμο Τέλος Τέλος, τέλος τελοπον Θα βγει και το πολεμικό Από ό,τι φαίνεται σε λίγο Ένα από τα φάρμακα που πρόκειται να κυκλοφορήσουν Αλλά μέχρι να βγει αυτό ε, υπάρχουν πάρα πολλά φάρμακα τα οποία τα πουλάει και σώζει ζωές και κάνει ό,τι μπορεί, απαλύνει τον πόνο των ανθρώπων. Ένα τέτοιο, ένα τέτοιο φάρμακο ε, παρουσιάστηκε χθε από τον Κυριάκο Βελόπουλο. Μου τηλεφώνησε φίλος, ο οποίος είναι από του καλού γνωστούς του παρελθόντος από τον Δίαυλο Ελλήνων και μου λέει, πρόεδρε μπορεί να το πει, με την απορροφητικόν, με αυτό εδώ θα κάνετε μια πάλι σωστά με μες τη μοσφορά είναι και οι αυτοκατορικών. Για όσου έχουν προβλήματα με τα παρισ***για... Παιδιά, φωτογραφίστερα περισσότερο. Πρισμένα παρισ***για, δείτε εδώ τον άνθρωπο. Έβαζε στο δεξί του παρισ***για, έβαζε συνεχώς κυραλυφή. Στο αιστό δεν έβαζε. Έβαζε στο δεξί του παρισσίλια. έβαζε συνεχώς και Στο αιστό δεν έβαζε. Oh, baby, baby, whoops, you think I'm in love. Δείτε πόσο πρισμένο είναι το αριστερό και πώ το δεξί σιγά σιγά ξεπρίστηκε. Να το. Το βλέπετε. Πως είναι αριστερά το αριστερό επειδή έβαζε αυτοκατορικών. Και πώ παρέμεινε δεξιά ο ίδιο άνθρωπο το αριστερό επειδή δεν έβαζε. Η διαφορά φαίνεται, παιδιά. Δεν χρειάζεται να έχει πολύ μυαλό. Και την έδειχνε εκεί τη διαφορά Όπως ακούσατε έβαζε μόνο στο δεξί Δεν έβαζε στο αριστερό Γιατί ήταν δεξιός άνθρωπος Εδώ λοιπόν ακούσαμε ότι δεν πρέπει να γίνονται αυτά Πρέπει να μπαίνει και στα δύο Η συγκεκριμένη κυραλφή. Το αυτοκρατορικό έχει φτιαχτεί Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο που μόλις μας περιέγραψε Ξέρω ότι θα σπεύσετε πολύ να αγοράσετε Τη συγκεκριμένη αληφή. Δεν καίει έντερα Όπω του ο Παϊτέρη, γιατί είναι εξωτερική χρήση. Τώρα, αν την κάνετε στη συγκεκριμένη αλήθεια εσωτερική χρήση, μπορεί να υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Αλλά είστε παρκή, ξέρετε ακριβώ και το περιέγραψε τόσο αναλυτικά πού να μπει, πώ μπαίνει και τι ακριβώ αποτέλεσμα έχουμε. Το οποίο φαινόταν, φαινόταν. Δεν χρειάζεται μυαλό. Το βλέπει και προχωρά παρακάτω. Τα αγγλικά θα διδάσκονται και από τα νηπιαγωγεία. Υπάρχει μια σοβαρή καταγγελία για το συγκεκριμένο θέμα. Μετά την κυρία Σκούφα, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, έρχεται και κάποιο άλλο που δεν το περιμέναμε. Και πρέπει να σα πω ότι επειδή μελέτησα το θέμα επισταμμένα, κατά τεκμήριο η επιστημονική κοινότητα αναγνωρίζει ότι η ικανότητα που μπορούν να έχουν τα Ελληνόπουλα να επικοινωνούν ή να μαθαίνουν αγγλικά είναι κάποιο σχέδιο διεθνού του υπεραλισμού. κάποιο σχέδιο διεθνού συνομωσίας του υπεραλισμού το λέει ο Κυριάκος Κυριακός Μητσοτάκης όπως ακούσαμε ε, περίπου με την ίδια φρασιολογία που μίλησε η κυρία Σκούφα και ο ίδιος αντιλαμβάνεται ότι είναι σχέδιο του υπεραλισμού γιατί όπως ξέρουμε είναι η κυβέρνηση κομμουνιστών έτσι ξεκινήσαμε τη βδομάδα Οπότε αν δεν κάνει αυτό στην καταγγελία για τον υπεριαλισμό και τα σχεδιά του στα μικρά μυαλά των μικρών παιδιών, μάλλον τα μυαλά των μικρών παιδιών γιατί τα μικρά μυαλά δεν έχουν κατανάγει μόνο τα μικρά παιδιά έχουν και μεγάλα παιδιά όπως όλοι ξέρουμε Τι ακριβώς κάνει ο Τσίπρας στην αντιπολίτευση Να απαντήσετε αυτό που σας έρχεται ε, Πώς τον αντιλαμβάνετε ο Άδων ίσως αρχηγό αντιπολίτευσης τι καταπληκτικό που είναι ο Τσίπρας στην Αντιπολίτευση, ε, εγώ είναι υπέροχο. τι σήμερα σε <χει> καταπληκτικό. Από όλα αυτά βρίσκεται... Όχι, είναι εγώ είναι, οτι... είναι εγώ πω ότι ο Τσίπρας στην Αντιπολίτευση είναι μουρλιά. Ο Τσίπρας στην Αντιπολίτευση είναι μουρλιά. Άλλοι τι θα έλεγε ο Άδωνη, τον θέλει πάντα στην Αντιπολίτευση. Ε, ο Τσίπρας είναι μούρλια τελεία. Όχι στην Αντιπολίτευση, είναι μουρια τελεία. Νομίζω εκεί έπρεπε να μπει η τελεία. Αυτή είναι η σωστή φράση, αυτή είναι η σωστή εικόνα. Θα ακούσουμε λίγο νωρίτερα. Διασταύρωσαν τα ξύφοι του, όπω λέμε. Αλέξη Τσίπρας και Κυριάκο Μητσοτάκη. Ε, θα ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα του Αλέξη Τσίπρα που θυμήθηκε κάτι παλιό, έκανε τι προσθέσει και έψεχνε μετά να το βρει. Κάποτε. Ο σκορμμένο πατέρα σα κυβερνούσε είχε βγει το αμύμητο 0 συν 0 ισον 14. Τώρα εσεί έχετε 14 συν 0 ισον 24. Αυτά είναι τα μαθηματικά σα μάλλον. Πού είναι τα 24, Ο ΑΕΟ? Πού είναι τα 24, Ο ΑΕΟ? Βαλίτσε με μετρητά άλλαζαν χέρια. Αυτό ο τελευταίο, αφού ο Τσίπρα ψάχνει να βρει τα 24 οέο δισεκατομμύρια. Είναι ο Βασίλη Κικίλιας ο Υπουργό Υγεία, ο οποίο έδωσε μία συνέντευξη. Το ρώτησαν εκεί οι δημοσιογράφοι πώ του φάνηκε τώρα που τελειώσαμε από τα πολύ σοβαρά που είχε να κάνει ο Βασίλη Κικίλιας, τη διαχείριση δηλαδή τη κατάσταση, τη πανδημία, όλα αυτά τα πρωτόγνωρα. Και άρχισε να εξιστορεί τι ακριβώ έζησε, τι ακριβώ συνέβη. Δεν μα τα είπε με λεπτομέρειε, αλλά κάποια στιγμή μίλησε έτσι ακριβώ. Είναι αμοντάριστο αυτό που θα ακούσουμε, όπω ακριβώ το είπε δηλαδή. Μίλησε για τι βαλίτσε που άλλαζαν χέρια, χωρί να να δώσει διευκρίνηση χωρί να ρωτήσουν οι δημοσιογράφοι. Οπότε ο καθένα μπορεί να υποθέσει ό,τι θέλει. Υπουργέ, υπήρξαν στιγμέ που σα ανησύχησε η έλλειψη υποδομών, η έλλειψη σε μάσκες, η έλλειψη σε φόρμες. Ναι, βεβαίω. Υπήρξαν στιγμέ ένταση. Χτίσαμε εγκαίρω, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών και την Προεδρία της Κυβέρνηση, μια αερογέφυρα ζωή και κάργο πλέιν, στα οποία πήγαιναν στο μοναδικό προμηθευτή την Κίνα, που ευτυχώς που αντιμετώπισε ύφεση στην επιδημία και μπόρεσε έτσι να εξάγει τέτοια υλικά. Παλέψαμε νυχτιμερών με συνθήκες, θα έλεγα, μη δημοκρατικές. Τώρα βαλίτσες με μετρητά άλλαζαν χέρια. Βαλίτσες με μετρητά άλλαζαν χέρια. Αεροπλάνα καθυλώνονταν σε αεροδρόμια και δεν αφήνονταν να πετάξουν. Εμείς τα καταφέραμε όμως. Τώρα, τι εννοεί εδώ ο ποιητής γιατί κομπιάζει και ο ίδιο, προσπαθώντα να περιγράψει τι δυσκολίε που αντιμετώπισε. Αυτά τα αεροπλάνα που καθυλώνονταν στα αεροδρόμια τα ζήσαμε, τα ξέραμε. Ήταν έρθει και εδώ ένα, νομίζω, στη Γερμανία, το κράτησαν εκεί οι φίλοι μα οι Γερμανοί. Αλλά τι βαλίτσες που άλλαζαν χέρια δεν το καταλάβαμε. Μπλέκεται και η Κίνα στην ίδια πρόταση. Λίγο περίεργο, δεν το ρώτησαν και εκεί να μάθουμε τι ακριβώ εννοεί. Δεν έχει ερωτηθεί, το κρατάμε. Έχουμε συνηθίσει άλλωστε ότι και να πούνε. Το δεχόμαστε πολύ πιθανό. Οπότε πάμε παραπέρα, αφού μάθαμε ότι άλλαξαν και βαλίτσε χέρια. Πάμε παραπέρα. Επειδή υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο διαχείριση του δημοσίου χρήματο, γι' αυτό τα λέμε όλα αυτά. Και είχαμε να ακούσουμε καιρό για βαλίτσε και από υπουργό δεν το είχαμε ξανακούσει. Εν ενεργέ υπουργό, για κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Η φράση λοιπόν που λέμε σε αυτά και σε άλλα θέματα είναι: Τινάζουμε την μπάνκα, την μπάνκα στον αέρα. Έρχεται όμω ο Παπα βγάζει ένα γράμμα και το κάνει πιο γοητευτικό. αισιόδοξο. Πιστεύω δηλαδή ότι το ξέρω και θερμό κλίμα. Δεν ευνοεί τον ιό. <coughs> Παρόλα αυτά, το σβήσιμο αυτής της ιστορίας που περάσαμε, όπου βλέπαμε τα φέρετρα κλπ, πήγε καλά. Είναι κρίμα τώρα να τηνάξουμε την μπάκα στον αέρα. Oops, I did it heart. Got lost in this game, oh baby. Να τυνάξουμε την μπάκα στον αέρα. Oops, you think that And. Ρε δεν πάτε καλά και εσείς ρε. Τι είστε εδώ κι ανεβάζετε μόνο πως. Ανεβάζετε πως. Μπράβο σας. Συγχαρητήρα. Θέλετε και παλαμάκια να σας κάνω. Μετά την μπάκα λοιπόν που την τύναξε ο Παπαχριστόπουλος και όχι την μπάγκα. Μετά την μπάκα ωραίο είναι αυτό Αν εικόνα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι μια κοιλιά και την ανατινάζει στον αέρα ευχάριστο ευχάριστος αθέαμα και είναι και μια ριζική λύση ούτε οι κυραλυφές ούτε οι, αληφές, ούτε οι που πουλάει ο Βελόπουλος τίποτα απολύτως ανατίναξε, το καλύτερο η κυρία εδώ η τελευταία η οποία ε, επιτέλους τα λέει είναι αυτή η Θεσσαλονικιά που έριξε προχθές νερό στο χαρδαλιά που είχε τσακωθεί μες στην καραντίνα με τους αστυνομικούς που θεωρεί ότι όλο αυτό είναι μια πλεκτάνη και μόνο η ίδια Ξέρει τι ακριβώ παίζει. και άλλοι, βέβαια. φαντάζομαι και στο ακροατήριο υπάρχουν πάρα πολλοί που ξέρετε ακριβώ τι έχει γίνει με την πανδημία και τον κορονοϊό. Δεν, μαθα... δεν τα λέτε σε εμά, δεν μα τα λέτε. Αλλά το φαι... φαίνεται από το ύφο σα, από αυτά που γράφετε, ότι ξέρετε. Ε, λοιπόν, αυτή επίσης ξέρει. Και είχε και την τόλμη να βγει να πει ότι γνωρίζει. Έχει τσακωθεί με κανένα δυο μαγαζάτορες εκεί τη Θεσσαλονίκη. Και έχει αναρτήσει και ένα βιντεάκι που κράζει τον κόσμο, ότι. Ε, ε, ε, ανεβάζουν μόνο post και διάφορες αναρτήσεις στα social media και δεν κάνουν αυτό που πρέπει να κάνει κάθε πολίτης που σέβεται τον εαυτό του. Εσείς κάνατε κάτι έξω, κανέναν αγώνα. Πολλού αγώνε. Δεν βλέπετε. Την άλλη είναι εκεί πέρα μία μη πω τίποτα, τη βγάζει ο άλλος ένας φίλος μου σε live και τη λέει και μπουμπουλίνα. Ποια λες ρε μπουμπουλίνα. Που πήγε μία φορά και δύο φορές σε πορεία και καλά του 5G και... κατά του 5G και του Bill Gates και Παπαριέ. Αυτές είναι ρε οι Μπουμπουλίνες. Μπουμπουλίνες είναι σαν εμένα που αρμάω παντού και δεν φοβάμαι το Χριστό, Όχι το Χρήστο, δεν φοβάμαι τίποτα. Είμαι, ρε παιδί είμαι η νέα Μπουμπουλίνα. Oh, I did it again But I stand from above I'm not that innocent se acusa de Lipón Έχουμε πολλέ ε, μπουμπουλίνε σύγχρονε. Είναι η Ελένη Λουκά, το έχει δηλώσει αυτό πριν δύο-τρία χρόνια, ότι είναι σύγχρονη η σύγχρονη μπουμπουλίνα. Έχει δηλώσει κι άλλα ότι είναι ο Παπαφλέσα, ο Βενιζέλο, ταυτόχρονα ο Μεγάλη Έξανδρο, χωρί βου αλλά κρατάμε το Μπουμπουλίνα. Και εδώ είναι η άλλη Θεσσαλονικιά που ήταν και δημοσιογράφο, ε, η οποία επίση δηλώνει σύγχρονη μπουμπουλίνα. Άρα, όλοι εσεί που θέλετε να κάνετε κάτι, να προσφέρετε σε αυτό το τόπο και σε αυτό το λαό να τον ξυπνήσετε, όχι μπουλίνε. Έχει πιαστεί η θέση. Μην έχουμε και κανένα μαλιο τράβημα μεταξύ και της άλλης πάνω και μετά α, δεν έχουμε και την μπουμπουλίνα που χρειαζόμαστε τόσο πολύ εδώ είναι ελληνοφρένεια λοιπόν όπως κάθε μέρα και Παρασκευή σήμερα 21 1080 880 τηλέφωνο επικοινωνίας radio παπάκι παραπολιτικά.gr το mail της εκπομπής και του, του σταθμού και της εκπομπής αυτή την ώρα. Η Χριστίνα Αγγελάκη ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο μέρος του λαού μας πάλι στις πρώτες διεθμίσεις. Έλα, Έπεσε από τα σύννεφα, έτσι. Έπεσα. Ποιο τουλάχιστον έπεσε. Πότε θα καταλάβουν ότι αυτοί που είπε ο Ψήμιο πριν ότι τα κανάλια του παρουσιάζουν ε, τον Λέμπορα σαν υπφανή ε, παίρνουν γραμμή. Α το γυαλό. Εγώ νόμιζα Α, φόρμητα. Όχι, βέβαια, γραμμή, φίλε μου. Δεν νομίζω να είναι τυχαίο ότι. Καθόλου τυχαίο δεν τυχαί πάνε... είναι. Όπω δεν είναι τυχαίο που το κρατικό κανάλι από το δελτίο ειδήσεων του δεν μιλάει καθόλου για δολοφονία του Φλόιντ. το <Χίπε> <θα Υίπεξε χαιρώ> ψήφισε <ψύχησε χαιρώ> τι είπε <πιστεί> πώ δεν είπε ότι πέθανε από τον κορονοϊόνιο. Αλλά και... τι θα πει τώρα, <χαιρώ> στι μέρε του Κυριάκου Μιτσοτάκι θα πει η κρατική <χαιρώ> τηλεόραση ότιστό <χαιρώ> ε, και ο Λπάτσο σκότω σε μαύρο. Δεν το λε. αόπλο <χαιρώ> και σε μαύρο επίση. Και εγώ θα θέλω να δω και <χαιρώ> μια κάμερα, σε αυτά τα κλειστά συμβούλια που φτιάχνουν τα μίκη και τα δελκαία ειδήσεων, τι συναντήσει με του πρέσήσει των Ηνωμένων Πολιτειών που πάνε κάθε τόσο αυτοκιζονται. Τι λένε, αλλά νομίζω ότι πλέον αποκαλύπτο με τον τρόπο που παρουσιάζουν τέτοιο του γεγονότα εξώφα αλλά λοιπόν, δολοφονία είναι, δεν το αποδέχονται ακόμη και οι πιο δημοκρατικοί στις εισαγωγικοί Αμερικανοί. Εδώ πέρα το παρουσιάζω σε κόντες ο άνθρωπο, τέλο πάντων λοιπόν, θα καλά για... Εσύ τι, τι μου κάνει τώρα Θήμιος, ήθελα να ξεκινήσω αλλιώς και με το που μου βάζει το δύστομο μου σηκεί σε την καρδιά, μιλάμε δηλαδή... Τι να πω μέσα στη λαδιάβαση. Κάθε χρόνο δηλαδή το βάζετε και κάθε χρόνο με κάνετε και κλαίω. Γιατί τώρα έχω ήθελα να σου πω, εσένα ναι φαντάσου τώρα τον άδωνε στη Μύκονο επάνω σε μπαρά άπα, και με πορεύει Απα Παναγία μου τι είναι αυτά που μας κάνετε ρε παιδιά. Εδώ στην εκκλησία τον βλέπεις και είναι το θέαμα. Απα Παναγία μου και χριστέ μου. Εδώ και τον άκουσα την τζιρίδα και είναι αποκλουστικό το, το, το θέαμα. Καλησπέρα από την ξωτική χωριστή δράμα Πώς ο ξωτική μου είναι δράμα; Κάθε μέρα βρέχει. Α, Κάθε τροπικό. Μα έχει Τροπικό μου κλίμα, πως του η Ανάιβις; Έχω... Κλίμα τροπικό μου κλίμα. Έχει δυο καρδιές με, με, με την ίδια με με την άλλη σου. Με γέ. Δεν μου λέει Ναι, ναι Το Μεγάλη Βρετανία άνοιξε. Το, το Μεγάλη Βρετανία, Βετάνια, το ξενοδοχείο. Ναι. Είναι δωδεκάμινο, νομίζω, ναι. Πρέπει να άνοιξε, πρώτη του μήνα. Γιατί είπα χθε ότι δεν άνοιξε είπα κάτι υπάλληλο. Δεν άνοιξε. Ή... Και από πού θα πιει το ουίσκι του, Α... ο Άδωνη. αυτό πήρα να ρωτήσω. Τον καφέ του. Εγώ μπορεί να ήθελα χθε να πάω να πιω τον καφέ μου στη Μεγάλη Βρετανία. Λείω ο πάγκαλο. Ο πάγκος πίνει ακόμα ουίσκι Έχω είμαι ένας που έχω τη συνήθεια να πηγαίνω στην Μεγάλη Βρετανία Διότι ε, έχω και, και συνήθειες γιατί θέλω να πίνω το ουίσκι μου στα 11 ώρα Μπορεί να πίνει τώρα τάν Ή πίνει μόνο τους κατάρρες που έχει φέρει αυτά τα χρόνια Τώρα πίνει τάν Το ποντιακό ουίσκι Υπάρχει ποντιακό ίστο που του λένε Ταν. Μήπω λοιπόν, πίνει από εκείνο. Λοιπόν, να δώσω συγχαρητήρια στον Αλκίνο και στην Ισθητή Αντίνα για το πολύ, την πολύ ωραία απάντηση που έφτιαξε στο Μπέο. Ε, το τραγούδι λες, τον νερό των Σταγιατών. Μπράβο, εκείνο που ανεβάσατε χθε και το είδε είναι πάρα πολύ ωραίο συγκινητικό. Για τα παιδάκια που τραγουδάνε συγκίνησαν πάρα πολύ. Ελά, Ρεάν Ακόπλη, τι έγινε. Έλα, τι έγινε. Τι έγινε, έχω πολύ καιρό να σε παρόραι, φιλέ. Γιατί φοβάμαι και θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Τι φοβάσαι. Άκου, θέλω να σε ρωτήσω κάτι σοβαρό. Αυτό που θα σε πω, φοβάμαι. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Από απόκρυψη τηλέφωνα εικονή. Ναι, με. Α, αυτό ήθελα. Α, εντάξει, α, τώρα θα σε παίρνω. Γιατί ξέρει, έχουν έρθει κάποιοι παράξενοι στο σασμό που έχουν Α, όχι Πραγμάτα καλά, και εσένα, Και αυτής της οποίας αναφέρεσαι, αμόρφωτη είναι. Ή χειρότερα ή μη μαθείς. Ναι. Είναι παραπολιτικά. Ναι, ναι. Λοιπόν, σας ακούω, ναι, λοιπόν. Καλά κάνετε, είναι πολύ καλή επιλογή, έκτακτη. Ναι. Έχω καλή επιλογή, αλλά έχω και παράπονα όμω. Αχ, γιατί. Με ποιον μιλάω τώρα, με το κέντρο. Ναι, βεβαίω. Κλεωμένη ζαπατίνα. Πείτε μου. Πώ λέτε για του και δικαίω λέτε τα κατορθώματα των ε, τα φασιστών, έτσι. Ναι, ναι. Δεν έχω ακούσει κανένα. Τα... Των κατακαθιών αυτών τη κοινωνία. Ακριβώ. Δεν έχω ακούσει τον ίδιο χαρακτηρισμό και δεν έχω ακούσει τα ίδια δι... δικαίω, δηλαδή, να... Να... να προωθηθούν και να αναδειχθούν. Αυτά που κάναμε και οι αδελφοί μας του Κουκουέ Μήπως γιατί δεν έκαναν Δεν έκαναν, ναι. κατάλαβα, έπεσε σε ύφαλο Σε ύφαλο, τρυπίδα <συσχεσί> Oops, I did it again Σε ό,τι αφορά την οικονομία, η χώρα συνεχίζει με προσεκτικά βήματα την πορεία για την νέα κανονικότητα. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, μένουμε τα πι. Το τονίζει και το πει με έναν ιδιαίτερο τρόπο ο κύριο Πέτσα. Αυτό ακριβώ γίνεται και αυτό κυρίω θα γίνει από Σεπτέμβρη και μετά. Παρά το ότι είμαστε σούπερ στην ανάπτυξη, έχουμε βάλει κάτω όλε τι χώρε του πλανήτη γιατί έχουμε φοβερή ηγεσία. Για την οποία πρέπει να λέμε δόξα το Θεό. Δεν το λέμε εμεί. Το λέει η κυρία Μονογιού, βουλευτή κυκλάδων από τη Μήκονο που έχει έρθει στην επικαιρότητα η Μήκονο. που και ποτέ δεν έφυγε από την επικαιρότητα η Μήκονο. Η κυρία Μονογιού, λοιπόν, για δύο λόγου δοξάζει το Θεό. Έχει μέχρι τώρα μεταφέρει στον Πρωθυπουργό ή σε κάποιου υπουργού αυτά που βλέπει έξω στην κοινωνία. Ναι, ναι, να πει ότι αντιλαμβάνομαι ή μου κάνουν παράπονα γι' αυτό. Ναι, ναι, ναι, ναι. ναι. Και δόξω το Θεό και την Παναγία. Έχουμε υπουργού που όταν πας να τους μιλήσεις σε ακούνε Σε ευχαριστώ Παναγία Δόξα το Θεό Είμαστε ασφαλείς και αυτό το οφείλουμε στην ομάδα του κυρίου Τσιόδρα αλλά και στον Πρωθυπουργό μας εννοείται Δόξα το Θεό Για δύο λόγους δόξασε το Θεό στον Αρναού, το συνέντευξη, χθε βράδυ, δόξαση για δύο λόγους, επειδή έχουμε υπουργού που την ακούνε, κάθοτι και την ακούνε, υπομονή μεγάλη, και έχουμε προθυπουργό και τον Τζιόδρα βέβαια, αλλά κυρίως πρωθυπουργό, πολιτική ηγεσία που μας έχει σώσει για όλα αυτά. Δόξα το Θεό, δεν είπε μόνο αυτά, είπε κι άλλα στη συνέντευξη. Κάποια στιγμή αναφέρθηκε στον πατέρα, πατέρα Μητσοτάκη. Πώ παίρνει το μικρόβιο τη πολιτική, Δηλαδή, ε, πολιτική οικογένεια, έχει κάποια σχέση με κάποιε συγγονεί, Όχι, εντάξει, ήταν στη Νέα Δημοκρατία εννοείται αγωνιστέ, οι άνθρωποι με τα σημαίακια και με παίρναν και μαζί και εμένα. Όταν ερχόταν τότε στο νησί και ο Καραμαλή και ο Μιντσοτάκη που έχει κάνει πάρα πολλά έργα για το νησί μα και τον... να είναι καλά εκεί που είναι ο άνθρωπο. Και τον ευχαριστούμε γιατί μα είχε λύσει τα χέρια αυτό ο άνθρωπο. Δεν είναι πια άνθρωπος να πούμε Και εκεί που είναι δεν ξέρω αν είναι καλά Δεν το πολύ λέμε αυτό Μιλάει για τον Μπαμπάμι Μητσοτάκη Μην το ξεχνάμε Λεπτομέρεια θα πει κανεί, ε, α κρατήσουμε το σημαντικό ότι η οικογένειά τη, οι γονεί και για πολλού Νεοδημοκράτε αγωνιστή είναι αυτό που κρατάει σημαίακια. Γιατί όπω είπε, αγωνιζόντουσαν για το κόμμα, κρατούσαν τα σημαίακια, πήγαιναν στις συγκεντρώσει. Τι άλλο αγώνα να κάνει κανεί στη Νέα Δημοκρατία. Α, και ο διορισμό, ναι. Οι διορισμοί και τα σημαίακια. Το ένα βέβαια ήταν προπόθεση του άλλου. Οπότε κάπω έτσι το αντιλήφθηκε, μπήκε στην πολιτική και την έχουμε και τη χαιρόμαστε εμεί εδώ τώρα, δόξα το Θεό. Ναι. Αποστολή, εσύ? Εγώ είμαι. Αχ, ε, δεν είμαι στον αέρα. Ε, όχι, δα, είναι δυνατόν. Λοιπόν, ε, λοιπόν ε, ε, ε, είμαι μια κουρατειά σου. Σήμερα σου έστειλε στο ταχυδρόμι ένα βιβλίο. Σήμερα ε, το έβαλε, το έχω πάρει. Ε, ε, είναι εξόριξη στο Αιγαίο. Στο ε, κάνω δώρο για το, να το διαβάσει στι διακοπέ σου. Το... Μίζα, με ε, λίγα ε, για ε, μίζα. Ε, τώρα εγώ λαδώνομαι. Ε, ε, δεν ξέρω τίποτα, δεν συζητάω τίποτα. Ε, μου, δεν ξέρω, θα ζητήσει αύριο, <laughs> δεν συζητάω τώρα. Μου δίνει <laughs> να γλυκαθώ, να το διαβάσω. Να το διαβάσει αν έχει καιρό. Και τώρα αν θε να που κάνει πίση σαν τα παιδιά μου που δεν διαβάζουν ε, πιστεύω να το διαβάσεις, είναι ωραίο είναι για, τη, ε, για τους εξόρρους στο πριν και ό,τι με τη δικαστορία του μεταξύ και μετά και κατά τη δικαστορία του μεταξύ θα σου αρέσει πιστεύω Εμά όταν ήσουν στον Αλφα, που σου είχα πάρει και πει ότι εκεί τα κορίτσια λένε τι ωραίο παιδί όπω τολιστή, έτσι, τι ο άλλο. Και λίγα λέγανε. Και λίγα λέγανε και λέω τι του κάνει ο κούρτσι. Τι, τι να κάνει? κάνω, αναγκάστηκα να θυσιαστώ. Οι μισέ από αυτέ με δάκουσαν. Ναι, τέλο πάντων, το θέμα είναι ότι τώρα με το κορονοϊό και τα λοιπά, τι τα κάνει τα κορίτσια σου, ρε δεν απαγορεύονται αυτά τα πάρτι, τι γίνεται τώρα, τι κάνει. Έλα τώρα, μην ασχολεί, εντάξει. Άσε μα τώρα, εμά του παλιού ξέρουμε. <laughs> και εσύ δεν είσαι και τραγουδιάρα τότε ή δεν είναι τώρα, είσαι και γκρουπι δηλαδή πώ τη βολεύει. Έλα τώρα σε παρακαλώ. Πολύ πολύ, δηλαδή μαθήματα στο σχολείο γίνονται με απόσταση. Τα καμάκια δεν γίνονται πιστεύεις, δεν έχω τον τρόπο μου. Άσε το μετά το καμάκι δεν γίνεται από απόσταση όπως. Έλα τώρα παιδί μου. Κανόνισε να σε κλείσω της να χάσουμε τι Δεν πειράζει, παίξε τον λίγο μέχρι να τελειώσει αυτό. Δεν μπορώ, yeah. αρνούμε. Δίνω με ένα ψήφισμα ο Μιτσοτάκη. σιγά με την ψυνόσυνο. Τέλει μεγαλύτερο γυρολόγο, καραγκιό από σένα υπάρχει. Κάτσε, περίμενε να ακούσω τα επιχειρηματά μου. Τι να ακούσω, έχει επιχείρημα. Τι θα μου πει, είμαι μαλάκα με επιχειρηματολογία. Το ξέρω, δεν χρειάζεται. Σε πιστεύω. Λοιπόν, εχθέ είχα γενέθλια μπήκα στα 57. Προφανώ πριν το τελευταίο. 57, που... α... τι πού ο γύρο είσαι. Λοιπόν, άκου το ράδι. άμα μου πάρει ο Μιτσοτάκη ένα καινούριο ταξί, καινούριο κούτα, δώρο, καινούριο, έτσι. Αέριο, όχι μα... Λ... ηλεκτρικά, μαγα Αέριο, που τα τον ψηφίζω. Με μία προπόθεση όμω: Δεν θα στείλει ούτε αυτό ούτε την οικογένειά του να έρθει σε γένεια παράδοση παραλαβή. Α στείλει τον καραμαλί, α στείλει το πολίδωρα, εκτό να μην έρθει κανένα από την οικογένεια μισοτάκι στην παράδοση παραλαβή. Πώ με βλέπει, Οκ, okay, οκ, ε? okay, όμω φαντάζομαι είναι δίκαιο, είναι δίκαιο, όμω δεν θα δεσμευτεί κανεί για την τιμή του αερίου τα επόμενα 20 χρόνια, εντάξει. Ε, Κοίταξε. Οπα, τι έγινε, δεν μα αρέσει, Ακούω τα παραπολιτικά και ακούω πέζεται συνεχώ κάτι κομμουνιστικέ διαφημίσει. Ότι φυσικό είναι να πίνει νερό, λέει, και να δίνει αίμα και κάτι τέτοια. Ναι, κάτι αλλά χαζά. Το αίμα είναι, θα γίνει και αυτό παιδί εκδοφορία, κύριε. Δεν μπορώ εγώ να αποδίνω αίμα ή την τζάμπα. Θα πληρώνω. Πληροφορ... αλλά δεν υπάρχουν πηγέ αίματο. Να πει ότι τι κάνουμε ιδιωτικέ, να εμφυαλώσουμε το αίμα. Πώ. Υπάρχουν, υπάρχουν. Είναι οι άνθρωποι. Του ξέρουμε, του πίνουμε το αίμα που λέμε αυτή είναι αυτή. Αστι... Αλλά όχι τζάμπα, να να πληρώνει κάτι. Τι όχι τζάμπα, τι είμαστε για να είναι τζάμπα. Αυτό λέω και είναι εγώ. Η ελεύθερη αγορά. Πέθανο τζάμπα. Ω ωρα, αλλά δεν θα το παρομοιάζονται με το νερό, το αέρα. Ό,τι γουστάρμε θα κάνουμε. Έγινε καλό. Εγώ να θα βγάλω λεφτά πάντω. Εμοδότη με λεφτά θα γίνω. Ωραίο Όχι... Μάκα. Μάκα Αντώνη. Μάκα. Από το Ναι. Πολλέ Μέσα από αυτό το βήμα που μα έχω πει τη μαγική μου. Πα. Ναι, Α, δεν πειράζει. Πε στην τρίλα είναι κι άλλοι. Ναι, αλλά τώρα θα ήθελα να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα βιντεάκια που έχει φτιάξει με την άνοδο του φανισισμού, η ελληνοφρενία για του πρόσφυγε, η Ευρώπη των αξιών, για Γιάννη Κορισσίνων. Όλα αυτά τα οποία να ξέρει, τα δείχνω χωρί να σε ρωτάω στα σχολεία που είμαι αναπληρωτή. Τι στο σχολείο τα βιντεάκια τη ελληνοφρενία, τι του λέει τώρα, θα δούμε λίγο ελληνοφρενία. Δεν λέω, του κάνω λίγο για τον ρατσισμό και τον φασισμό και αυτά. Α, πα να μαθαίνουν το σωστό. Γι' αυτό είσαι αναπλαιώτης μάλακα. Γι' αυτό δεν γίνει ποτέ μόνιμος. Πρώτο μας μέλημα ήταν ο κόσμος της εργασίας. Γιατί νοιαζόμαστε. Μιαζόμαστε για τους εργαζόμενους. Αχού, θα τραβήξω τις κοτσίδες μου. Μιαζόμαστε για τις οικογένειές τους. Αχού, θα ξεσκίσω τα πλυκιά μου. Μιαζόμαστε να είναι στη θέση τους για να συμμετέχουν στην επανεκκίνηση της οικονομίας και τα ωφέλη τους. Δεσμοφύλακα, πάρε με μέσα να βρείτε έναν να σας νοιάζεται όπως ο Πέτσας νοιάζεται και αγαπά τους εργαζόμενους με αυτή, αυτή, αυτή την ευχή σας αποχαιρετούμε γιατί είναι Παρασκευή και όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τι παραγγελιές αφιερώει στο τέλος, είναι και πολύ και σήμερα μας πάνε στο μαγκαζίνο τα υπόλοιπα, εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα, γεια σας Γεννήθηκα χωρίς να με ρωτήσουν με βάλαν με τη βία να βαφτιστώ με γράψαν στα χαρτιά πρώτου μ' αφήσουν Τη γνώμη μου, για μένα να του πω. Μου βάλανε στο χέρι στηλογράφο. Και μου παν, δήλωσε τα όλα αυτά. Ο βάλτο το πρόσωπο μου και υπογράφω! Μαλιά και μάτια, πάντα καστανά. Ο θύμιο είναι ο άνθρωπος που τα λέει έξω από τα δόντια. Εσύ με την πολιτική σάτιρα του αλε έμεσα και δεν το καταλαβαίνουμε Σε παρακαλώ, βάλε μου την Παρασκευή το, το, το μη μιλάς ή το σώπα. Δεν θυμάμαι τώρα. Σώπα, μη μιλά. Μπράβο, αυτό. βάλτο μου. Μπα και το καταλάβουνε. Λέμε τώρα και ξυπνήσουνε, αλλά βάλτε έτσι για να. Δεν του αντέχουμε άλλο πλέον. Όλου αυτού που ψηφίζουν αυτά τα ζώα. Σώπα, μη μιλά. Είναι ντροπή. τη φωνή σου, σώπασε. Και επιτέλου αν ο λόγο είναι άργυρος, η σιωπή είναι χρυσό. Τα πρώτα λόγια, η πρώτες λέξεις που άκουσα από παιδί, έκλεγα γέλαγα, έπαιζα, μου έλεγαν σώπα. Στο σχολείο μου κρύψαν την αλήθεια τη μισή και μου έλεγαν σενα τι σε σόπα. σώπα. Με φιλούσε το πρώτο αγόρι που ερωτεύτηκα και μου έλεγε, κοίτα μην μπει τίποτα και σώπα. τη φωνή σου μη μιλά, σώπαινε και αυτό βάστηξε μέχρι τα 20 μου χρόνια ο λόγος του μεγάλου η σιωπή του μικρού. Μου δώσανε θρησκεία και πατρίδα τον πόη μου μετρήσαν μαριθμούς με μάθα να διαβάζω επιμερίδα και πάντα να αποφεύγω του κακούς θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνω τουλάχιστον και κάνα δυο παιδιά αλλιώς συνέχεια μέχρι να πεθάνω θα λένε πως δεν έζησα σωστά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 Ώρα για να ευθυμίσω την Παρασκευή, να βάλει τον ασπαλαμό, το τραγούδι και δίπλα των. Πώ το λένε, τον βουλευτή, το βελόπουλο, να λέει το εντερικό. Καλημέρα. Φίλε και φίλοι, γεια σα! Γεια σα! Είμαι ο Βασίλη ο Παηταίρη. Να του. Δεν έχω τόπο, δεν έχω ελπίδα. Μια χαρά! Δεν θα με χάσει καμιά πατρίδα. Κάτω η πατρίδα, κάτω η σημαία και με τα χέρια μου και την καρδιά μου Με το εντερικό λοιπόν ξαντήριο, στα μου. Είναι το καλύτερο δημιούργημα βοτάνων που έγινε ποτέ παραμό, Με το εντερικό λοιπόν και το... Βρήκα την υγεία μου με τον το <ΣΠΠΠΠ> Από τότε που πειω εταιρικών Κύριε Λέησον! Δε θέλω την ταυτότητα που λέει Επώνυμο ηλικία ηθοποιός Το πρόβλημα που ίσως να με καίει δεν το ξέρει δυστυχώς <ΣΠΠΠ> Θέλω να μου βάλεις την Παρασκευή το γήφτο του πολιτισμένο. Εγώ είμαι. Κρατσιστή Κακό είναι. Κακό. Γιατί και ο καρατζαφέρη με αυτά και με αυτά πήρε 6%, 5%. Σοβαρά. Γιατί, ε, ο Άδωνης, κάθε μέρα στα είναι. Εγώ γιατί να μην Συγγνώμη να σε κάτι. Εγώ είμαι τσιγκάνο. Έχω έξι παιδιά. Ναι. Κανένα δεν είναι Μένω σε Εγώ σπίτι, δεν έχω αλλά οι άλλοι εκεί έχουν Καντεμιά, λίγο αυτό. Καντε μια, έτσι. Καντεμιά. Άκου τώρα να σου πω τι γίνεται. Εμένα με στέλνει η να πληρώσω... Είσαι τραγωνικά γιατί είμαι όμως. Είσαι όμως γιατί παίρνω τηλέφωνο 10 μέρες να σου πω το πρόβλημά μου και κανένας δεν μ' ακούει φίλε Ε αφού είσαι γύφτο συγγνώμη πρέπει να δώσω προτεραιότητα στους δικούς μας Πρώτα θα μιλήσει τον Παλαμό και μετά θα μιλήσει το Ρωμά Η μέρα της τώρα σας λέω και Ρωμά λεπτό, μισό λεπτό. Ναι Τα παιδιά μου πήγαν φαντάρι Δεν ξέρω πήγανε Πήγανε Με τους δικούς μας Με τους δίκου. Ποιος δικού μα έγινα σήμερα, Τα... δίμη και Τα... Τα Μπαλάμα. Μπαλαμό, αλλά Έλληνα. Ωραία. Άμα γίνει πόλη μου, θα πάνε φαντάρι Θα πάνε. Θα πάνε. Τι θα κάνει, θα πουλάνε πατάτες στον πόλεμο. Δεν είμαι γύφτο τέτοιο. Α, τι γύφτο, σε καρέκλε. Όχι. Τι γύφτο. Σίδερα, έχω. μέτα, μέταλα. Α, μέταλλα, μέταλλα. Α και... όλα τα παλιά αγοράζω, καταλάβω. 400 γραμμάριο χρυσό. Τόπια. Είμαι γύφτο πολιτισμένο, δεν είμαι. Ναι, τώρα τι μαλακή. Ωραία. Μαλακή δεν λέμε. Αλλά θέλω να μου πει κάτι. Ναι. Γιατί μου ήρθε η ιδέα. Για αυτόν τον λόγο αγαπητέ, γιατί αλλιώ θα κατηγορούμαστε για ρατσισμό. Δεν μπορεί εσά να σα εξαιρέσουμε. Πάνε ε, να πει ότι είμαστε ρατσιστέ, αν μα εξαιρέσουμε. Α, πατέμου που εγώ έχω κάνει να βάλω ένα φωτοβουλταϊκό πάνω στη στέγη και δεν έρχεται να το βάλω. Γιατί λέει δεν δίνουν άδεια και σε μας και πέστε το από την τράπεζα. Η Eurobank Μάλιστα. Αυτή η Eurobank τι είναι, Τι είναι, Ο ιδιοκτήτη των σπιτιών μα είναι, Μεγάλο Με μη και μη και μη. Μεγάλη τέχνη αυτή το σώπα. το στα παιδιά σου, στη γυναίκα σου και στην πεθερά σου Και αν νιώθει την ανάγκη να μιλήσει, Ξερίζωσε τη γλώσσα σου και κάντι να σοπάσει. Κόψ την ΣΥΡΙΖΑ πέταχτη στα σκυλιά το μόνο άχρηστο όργανο από τη στιγμή που δεν το μεταχειρίζεσαι σωστά. Μου γέμισαν με ιδέες το κεφάλι κι οι δύσεις φόνοι πόλεμοι γιατί με τη δημοσιογράφο τη ΕΡΤ. Ξέρει, μου είχε πιάσει μια ευαισθησία. Λέει τώρα η κοπελιά μπορεί να πιέσει χρόνο. Η δουλειά τη τώρα ξέρει τι να κάνει και αυτή. Αν τη είπανε από πάνω θα ρισκάρει. Δεν το είδα καθόλου. Άκουσα. Ήταν σοκαριστική η ανάλυση τη. Δηλαδή, εντάξει, πρέπει να προσπάθησε πολύ. Υπήρχαν 100 τρόποι να το πει, είπε το χειρότερο. Οπότε την Παρασκευή, αν θέλει, βάλε το επίση σοκαριστικό ηχητικό και την κοπέλα αυτή να λέει ότι πέθανε κατά τη διάρκεια τη σύλληψη. Την επόμενη ώρα αρχίζει στο Χιούστον η του George Floyd που έχασε τη ζωή του καθώς τον συνελάμβανε η αστυνομία στη Μινέαπολη που έχασε τη ζωή του καθώς τον συνελάμβανε η αστυνομία στη Μινέαπολη Γι' αυτό θα πρέπει τώρα να ξοφλήσω τον άλλον τους πικρούς λογαριασμούς δεν έχω το δικαίωμα να μαρτύσω, αλλιώ δεν θα είναι ένα από του σωστού. Λοιπόν, ας πούμε μια έρωση για την Παρασκευή για την Αμερική, το Burning Man Looting από Bob Marley Έτσι το ρε να παίξει λίγο για το αλληλεγγύη σε που κάνουν δουλειά τη, πρέπει να πούμε. Thank okay. okay. you. Λάρα, που λένε κόβε, δεν έχει κόβε. μια παραγγελιά για την Παρασκευή. Ισχύει, αλλά δεν το λένε μόνο αυτέ. Είναι ένα αντικειμενικό γεγονό. Τώρα πάντων, βεβαίω, δεν χρειάζεται να θα... κολλήσουμε εκεί. Ξέρει ένα παλιό είναι. Ήταν ένα χρυσαυγίτη που του κάνει πλάκα. Ότι κάνει θέλει μια βάστη. Κάνει μια βίλα τη μοίκονο πουγε και ενδουσιάσει και μόνο που τζάμπαδε σου να του βάψει το θυμάσαι. Αυτό είναι παλιό. Γεια σα. Γεια σας. Μέρο του κυρίου Τσίγκρι για ένα σπίτι που θέλετε να βάψετε στην οίκονο. Ναι. Ασπιτζή. Ε... Ορίστε. Ο ασπιτζή είστε. Ναι, ασπιτζή είμαι. Mm. Αυτά τα πάντα. Άσπρο, άσπρο θέλω να το κάνουμε. Άσπρο όλο. Θέλω να το κάνουμε άσπρο, ναι. Ναι. Και κάπου σε μια γωνιά θέλω να, να φτιάξουμε έναν σταυρό. Uh, είσαι δικό μου δηλαδή. Τι, <laughs> Έχω φωράξει και μαραγκόμετα, να φτιάξουμε παγίδε. Μη φοβάσαι, δεν παίρνει κανεί Αλβανό. Βρεγάτε του Αλβανίου τώρα, του μαλάκια ξέρουν να στραβάσουν, τα πάντα κάνουν. Mm. Είμαι εγώ είμαι Έλληνα, Έλληνα κουρούπα κτλ. Αφού είσαι δικό μου, τελείωσε. Mm. Στη γωνία θα σου κάνω και το σταυρό, και έχω και κάτι άλλα σήματα των Εσέ που θα σου φτιάξω εγώ στη γωνία. Αν είσαι δικό μου, ξέρω να με δουλεύει τώρα, έτσι. Δεν έπρεπε δικέ μου να καποψει, παρτίζοντα την αυτό, τι θε να πει. Μου χάριζαν εκτίμησης εδόσεις, ταπεινωσή και βία της μετρητής. Αφήστε με επιτέλου να βαδίσω, το δρόμο μου όπως τον θέλω εγώ. Μονάχος να διαλέξω πώς θα ζήσω, χωρίς παππούλα, δίχως αρχηγό. Θέλω να βάλεις το πήλιο στην αργαλαστή, βάλτε το χαλί την Παρασκευή. Στο πήλιο στην αργαλαστή. Ma santo beo sto τα Oh Για το χαρδαλιά, τώρα που ξαναεμφανίστηκε, mm. ε, τώρα τον έχουμε εδώ. Παναγία μου. Ε, ένα τραγούδι που λέει Δεν έχει τέλο μπαρμπαλιά. Δεν σε έχει ο χάρου Τι να το κάνουμε, Δεν έχει τέλο χαρδαλιά. Ναι, αντί για μπαρμπαλιά, να λέει Χάρδαλιά. Χαρδαλιά. Χαρδαλιά. χαρδαλιά. Να μου φιλήσει τον Αποστόλη. Μάλλον να του δώσει χαιρετήματα. Αγώ είμαι ο θα... Αποστόλης. Α, είδε. Δεν κρύβεται η αγάπη. Θα φιλήσω εμένα τότε. Να φυλάω και τον νόμο μου τον κου. Αγάπη μου εγώ, έλα γεια Στονήνιο, Ναι μωρέ έπατε. καλά τώρα ναι Είχο, Δεν το ξέρω πι πι... να αρχίσω να κολλάω τίποτα κορονοϊούς, έλα γεια Θα ήθελα να τονίσω κατηγορηματικά Για μία ακόμη φορά Όπως είπε ο Πρωθυπουργός <σκοί> <σκοί> <σκοί> <σκοί> Χαρδαλιά Εσύ και ο χάρος τα μου συμπολίτες. Κει αρχίζει για πλένουμε, κει αρχίζει για κρατάμε, οπα! και κει αρχίζει για φοράμε, οπα οπα! Το τρίπτυχο του νέου σχεδίου μας. Σαν καμιά Αν χαλαρώσουμε, δυστυχώς θα το πληρώσουμε. Χαρδαλιά Αρχή, για δεν θέλω την ταυτότητα που λέει Επόνημο ηλικία ηθοποιός Το πρόβλημα που ίσως να με καίει Κανένας δεν το βλέπει δυστυχώς να πω μια αφιέρωση που στέλνει ένα φίλο εδώ ναι, πέρα. Ναι. Ρε, Καλησπέρα, αυτή είναι η Αποστόλη. Ναι, δεν θα το βάλω. Σα ακούω πάρα πολλά χρόνια και θα ήθελα να ζητήσω μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Θα ήθελα να αφιερώσω στην πρώην κοπέλα μου, την Ιωάννα, που έχουμε να μιλήσουμε πάνω από τρει μήνε. Μπουρλότο. Ναι. Ε, αλλά σίγουρα ακούει την εκπομπή σα το φορτιά μου του Πασχαλίδι. Καταλαβαίνω ότι είναι κάπω εκτό κλίματο τη <laughs> εκπομπή, ναι, η αφιέρωση, αλλά καταλαβαίνετε. Ευχαριστώ, συνεχίστε την εξαιρετική δουλειά που κάνετε. Ο φίλο σταμάτησε. Λευκό πανύψωνο Και πάω που με πάει Αυτό που με σκορπάει Σου παραδίνω με Φωτιά μου εσύ και αέρας Στο σύνορο του της μέρας Τι τη φλόγα σου μου Και γίνε μου φως μου σώμα λοδέρα μια αφιέρωση θα ήθελα Αποστόλη μου, στο για την Παρασκευή. Γιώργο Μαρίνο, ταυτότητα. Πολύ και ωραία, εξαιρετικό. Ένα. πολύ ωραία ε, Σε περιμένω να μου το πει. Και αφιερωμένο όλα να δουν όλοι οι τύποι, όλα αυτά τα πιντάκια που έχει ανεβάσει και μακάρι να τα βγάλει σε έναν συντάκι σε μια εφημερίδα οπουδήποτε. Να τα έχουν όλοι οι δάσκαλοι στα πιντάκια. Συντάκη, παιδί μου, τι εφημερίδα. Ποιο παίρνει εφημερίδα. Εφημερίδα θα πάρει πια άμα σε πιάσει βροχή και θε μια φθηνή ομπρέλα. Ωραία, βγάλει το έστω στο UG, Αυτό ναι, έχει εκεί μπαίνει ο, ε. ο κόσμο. Αφήστε με ανεξάρ με χίλιες δυο πατρίδες στην καρδιά Να βγάλω μπρος τον ήλιο κάθε πόθο Τραγούδια να σας φτιάξα την παιδιά Ελεύθερο στον κόσμο όπως θέλω Μακριά τους κανόνες να σταθώ το Πούδα να διαλέξω ή τον οθέλο Τον λένε το κουεβάρα το ή τον Χριστό Ανάμεσα σε λιγμούς και παροξισμούς Κρατώ τη γλώσσα μου γιατί νομίζω Πώ θα έρθει η στιγμή που δεν θα αντέξω και θα ξεσπάσω και δε θα φοβηθώ και θα ελπίζω. Κι όταν θα έρθει δύσκολη ώρα να βγούμε όλοι μαζί στη ζυγαριά θα δούμε ποιο την άντεξε την ώρα. Και βιώσε σε μέσα στη φωτιά. Και κάθε στιγμή το λαρίγκι μου θα γεμίζω με ένα φόγκο. Με ένα ψήθυρο, με ένα τράβλισμα Μια αλήθεια δίχω φόβο, αλλά με πάθος Εδώ θέλω να πω μπροστά στο φω. Καλύτερα περήφανο και λάθο. Παραταπεινωμένο και σωστό. Με μια κραυγή που θα μου λέει: Μίλα! Δεν θέλω την ταυτότητα που λέει. Επώνυμο ηλικία ηθοποιός, το πρόβλημα που πάντα θα με Κανένα κανένας δεν το νιώθει δυστυχώ. Δυστυχώ.